Έλα μοριχιονάτη, Έλα! Καλά ρεματά στην κόλα στα πάτε, σατανιστές, αντίκριση. Δεν κόψαν τέλνη για να ακούσουμε το μα Μα αρέσασε με τα καλά σα. Σεβασμό, σεβασμό. Τι σεβασμό σε ποιον. Στο μαλα Αχ, <ΣΠΟ> να σου πωρε φίλε, ξέρει τι σκέφτηκα τώρα. Δηλαδή, ο εγγονό μου ήταν στην ηλικία μου στα 57-58. Άι, ξαναπαράγει το είδο. Το σκέφτηκα και λε αυτό πρέπει να μείνει. <ΣΠΠΠΠ> Όχι, δεν έχει βγει ακόμα. Λέω έτσι, το σκέφτηκα τώρα, σαν. Άρα, έχει κάνει γιο, η κόρη. Έχω, ρε, μα. Κάτι <ΣΠΠΠ> γιο και μια κόρη. Αποφάσισε ότι θα πρέπει να μείνει το στίγμα σου στην ιστορία, στην ανθρωπότητα. Πρε μα, δεν είναι αυτό το θέμα. Γράψε το, ο εγγονό του άλλου νου έχει έστω. Πολλά σε λεπτομέρεια. Δεν είναι λεπτομέρεια γιατί μα αυτά και με αυτά τι λεπτομέρειε πολλέ μαζέ μέρε έχουμε γεγει.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 Έλα ρε φλε. Είπαμε. Ε τώρα βάζει τον Τζολάκο μαζί με τον Αλέξη. <σχελίσαι> Τα έχουμε ξεφτυλίσει <ξεκτήλει σχελίσαι> όλα. Επίση, εκ του αποτελέσματο θα κρίνουμε τον Τζίμπο. Τώρα αυτά που κάνουμε είναι για να περνάει η ώρα. Όταν θα φέρει όμω τελικά σοσιαλισμό, από τον σοσιαλισμό θα κρίνουμε γιατί εκεί θα γλυκαθείτε. Ε, σε πόσο καιρό το βλέπει. Τώρα ο καιρό έχει σημασία. Γάρε γκη. Ε να κάνω πάνια από σήμερα, ρε παιδί <σχελίσαι> μου, ή να πληθώ μετά από καμιά εβδομάδα. Καλά και βρώμικο να σε δει, θα έρθει. Αστρελά, αν ρε έπαιδα, μου έχετε κόψει την επανάληψη το βράδυ. Βάλετε και τον τώρα μεσημεριάδικο να πούμε γα... το του γα... να για το ζόρι του γαμό. Καρύτε λίγο. Να δείτε πώ είναι και ζωντανή η κομμωδία. Γι' αυτό το βάλατε για κομμωδία. Γιατί το βάλαμε, Όχι, το βάλαμε για σοβαρά. Άκτω, α... σοβαρά και δε στο μέλλον σου. Ωραία, πώ έργο Νόμιζε ότι είμαστε σατήρικοι ότι κάνουμε πλάκα, γιατί το χοντρινάμε έτσι. Πώς το κάναμε έτσι το πράγμα, δεν κάνουμε πλάκα. Τελικά μόνο εγώ και η Λουκά κάνουμε πλάκα. Η Λουκά που σας λέει μετανοείτε, μετανοείτε και εγώ που σας λέω αγαπητεί, γ... <π' συσίλυνα> Θα συμφωνήσουμε σε ένα πράγμα, ότι εσύ και η Λουκά είστε στην ίδια κατηγορία, ναι. Έλα φιλογίκε και ο κοκό και δε βγαίνει εσύ, δεν τρέπεσε λιγάκι. Είμαι με καλέσανε η φιλοβασιτική <συντυξη> του σκηπάσει, συγνώμη κιόλα. Γιατί όχι εγώ. Έλα βγαίνει ο κοκό και μην λέγεται δεν βγαίνει εσύ. Έχουμε ξαφνικά ή τελείω. Αυτά πάνω στα πρότυπα του σκάει, εμένα αυτά πολύ με εξτάρουν, έτσι. Η <συντυξη> μια οσάκη <συντυξη> στην καθημερινή <συντυξη> πολιτικέ θέσει, ο Ζάκη. <συντυξη> Την άλλη εβδομάδα ο Κοκοτό, δεν το λέει και πανικό, στα κάγκελα. Έχουν ξεχάσει αυτό το μουλάκα <συντυξη> <συντυξη> που το βγάλανε στην τηλεόραση <συντυξη> να μιλήσει ότι το 74 ο Λαό ψήφισε όξω.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 Επί και ποιο ήταν υπουργό ομάδο και. Δεν ξέρω, παίρνει όμω. Ποιο ήταν μια Καλού και είπε για το λευτή, ο λεβέτηρό έπαιζε στη χούντα. Δεν έχουμε μάθει το παρελθόν του λεβέτη, δεν έχει μια περιέργεια. Το Επειδή το αφαιρθεί. βλέπω να κουνιέτε, ο Λευμένη στη Χούντα ακριβώ με ποιο ήταν, τι έκανε. Σε ποιε νέο ήταν, έτσι θέλω ερωτήματα. Πού κολοκριβών ο λεβέ τη επιχούντα. Αυτό yeah. αναβατηθεί και μετά το κούωμα. Πάλι μα κόψατε την ελληνοφρένεια για να ακούσουμε τον Τζίπρα. Όχι. Κάναμε ένα διάλειμμα στην ελληνοφρένεια με ελληνοφρένεια. Γιατί δεν τα λες όπως είναι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι ακριβώ. Πώ είναι, ακριβώ έτσι είναι. Όχι, όχι, δεν είναι έτσι ακριβώ. Γίνεται συστηματικά από το σταθμό, αυτή την ώρα. Από το σταθμό γίνεται ή από την κυβέρνηση. Βάλτε το μετά τον Τζίπρα, το βαλείτε ειδήσον. Πρέπει να Δεν γίνεται, πρέπει να είναι live. Ο Τζίπρα όμω που διαλέγει να βγαίνει σε εμά, πώ το λε. Αυτό ναι. Εδώ μπορώ να καταλογίσω μια σκοπιμότητα. Ένα κολ Αυτό το σατερικό και σου λέει τα λέω στη Βουλή δεν πιάνουν. Ναι. Αντί να γελάνει η κάθονται και να ψηφίζουν. Ναι, ο κύριο επαστολή. Ναι, ναι, ο ίδιο. Ναι, με οδούσα τηλέφωνο. Είστε ε, ο γενικό Γραμματέο του κοπέρικού συλλογού. Ναι, ναι. Μου είπαν ότι υπάρχει σύλλογο που θέλω να κάνω εγγραφή, δηλαδή. Στον κοπέρνικο. Ναι. Γιατί. Ε, είναι ο σύλλογο του κοπέρικο είναι ο φευτη του τηλεσκόπια και δεν έχουν σύμβολο μου. Τον έχουν σύμβολο μου στο. Α με αυτά; Όχι, είναι. Ο... Των ειδονοβλεψίε είναι βασικά. Ναι. Είστε κι εσεί ματάκια, μπανιστερτζή. Ακριβώ. Από πού με καλείτε, από έχετε συλλογή από κόλου, φωτογραφικό υλικό, βυζιά. Όχι, μου είπαν ότι εκεί ο σύλλογο, α ας... πούμε, έχει νομική κάλυψη. Έχουμε και νομική κάλυψη και υλικό. Έχουμε να σου προμηθεύσουμε για τι ε... δύσκολε ώρε. Υλικό βασικά, ότι δίνουν και επιδότηση τώρα για υπέρευε από την αγκακτήνη. Επιδότηση δεν ξέρω. Δεν σου εκλειώνουμε να τον παίζει κιόλα. Για τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε δηλαδή. Αβάζετε και εργαλείο, Μερακλεί, τι Τι όμοι και τα πιο ακριβάτε κι άλλα, σου τα ευκρίνεια τόση ταλαιπωρία, παιδί μου για μια ματούρμπα. Είναι βίσο, ξέρω εγώ, μεράκι σου. Ναι, ο, μεράκι, μεράκι είναι. Ναι, ναι. Στο μεράκι δεν μπορώ να πω τίποτα, πάω πίσω. Εσείς είστε χρόνια ε, από μικρό παιδί. Έχετε εμπειρία μεγάλη, δεν είναι κάτι φρέσκο. Όχι, μου εντάξει. Δεν βάζουμε ποιον να είναι, γι' αυτό στο σύλλογο δεν μπαίνει όποιο. Ε, βέβαια, ναι. ναι. Και... Μου είπαν ότι έχει και χάρτε εκεί, με σημεία που μπορούμε να πάμε. Ξέρω εγώ. Έχει από όλα. Έχει Πρέπει να σα περάσουμε ένα δοκιμαστικό. Ναι. Σε ανίποπτο χρόνο και... θα ξεβρακωθεί ένα κόλο σε μια κτίνα περίπου 200 μέτρων από εσά. Και... Σε ανίποπτο χρόνο. Πρέπει να είστε μάχημο να δούμε. Τα καταφέρνετε. Ναι, ε, κάνετε και σεμινάρια έτσι, επέδευση και σεμινάρια. Ναι, έχουμε. Αλλά για αρχή να δοκιμάζουμε να σα δούμε σε τι φάση βρίσκεστε. Είναι... Θα το οργανώσω και επικοινωνώ ξανά. Ευχαριστώ.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 Πε το πρωθυπουργό τη καρδιά σου, η μαγιά δεν είναι να σκόρει το μανίκι. Η μαγιά είναι να κατεβάζει τα σόφρα και να σου φορέσουν το μανίκι, πε το θέλει. το στόμα σου και του λαού ταυτή. Και του θεού αυτή. Του λαού, του λαού. Ο Θεό δεν φέρνει βασιλιάδε. Η βασιλεία του Θεού είναι μία, δεν αφήνει να αμφισβητηθεί. Εγώ πιστεύω, Αγόνη, δεν είμαι κουμούνα εγώ σαν και εσά. Είμαστε κουμουνάρε εμεί. Ποτέ σου δεν θα γίνει, τσόλμη. Αμάρα Αποστόλη, τι μα έχει κάνει, δε, Αποστόλη, μα έχει βάλει φωτιά, δεν αγόρι μου. Ωραία, καλά είναι η φωτιά. Αλλιώ θα τα ξέρετε τα πράγματα. Ήρθαν, ήρθαν εκεί τα παιδιά μα εκδρομή να πούμε από Θεσσαλονίκη εκεί πέρα και στη συνάντησαν εκεί στην Ακρόπολη. Ναι. Και ήταν μαζί και οι γυναίκε μα. Και τώρα, στα τι ωραίο Τσολιά ήταν αυτό. Ό,τι και, Ό, και, είναι, και πρέπει... να σου πούνε είναι ψέματα, δεν ισχύει. Ναι. Ότι έβαλα χέρι και έπιασα μερικέ και φίλησα και κάπου βλεχτήκανε κάτι γλώσσε. Όχι. Με μεγάλη που την είχε την καρδιά του ο Τσολιά. Ναι, αυτά ισχύουν, ρε πολύ φιλικά εγώ.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 Έλα ρε Αποστολή, είναι καλά Έλα ρε φλαράκι Αποτολή, Τι θα γίνει τώρα με αυτό το νόμο του φίλου να, μην μπορείς, να μην πεις Θα αλλάξουμε σούπερ μάρκετ για αρχή εγώ, εγώ, εγώ, άμα θέλω να δώσω παραγγελιά, α πούμε το πριγκιπέσα δηλαδή Πώ θα το παραγγείλω αυτό το τράχον, μπορεί να πεις. Το συντρόφισα θα λε Έξω φυσάει αγέρα, κι όμω μέσα μου δεν πάει Μέσα σε αυτό το σπίτι Συντροφέσα μου συντροφέσα, όχι και γιο θα τον φωνάζω δηλαδή το γιο του Βασιλιά Δηλαδή. Παύλο. Κι άμα βγει ο γιος μου πούμε, την κοιτάκα και θέλω να τον φωνάζω πριγκυποπούλα μου πούμε, δηλαδή τι θα γίνει. Θα το φωνάζεις Λούγκραν ρελιών με λύσει. υπάρχουν μην κολλάμε. Ναι. Καλό μήνα. Καλό μήνα. Γεια. Yeah. Τι κάνεις. Ποια είσαι ε? Καλησπέρα. Yeah. Το λέω για να χαλαρώσω λίγο. Για να με χαλαρώς. Αγάπη μου. Ποιε είναι εσύ? Ε, μια φίλη, φίλη είναι. Ποια νου? Δικιά. Δικιά μου? Ναι. Τα καλύτερα γκολ ξέρει που μπαίνουν, έτσι. Πού μπαίνουνε. Στα φιλικά. Ε. Το όνοματάκι σου? Το Μαρία. Μαρία. Δύσκολο να το σκεφτεί. Πόσο χρόνο έχει, αγάπη μου? Ε, 23. Αγάπη μου. Τι έγινε, παιδιά, τι έγινε. Δεν κάνουν δουλειά τα αγόρια, υπάρχει Α, μεγάλη αμήν. διαθεσιμότητα. Για να μου αναλογούν μένα τόσε πολλέ, κάποιο δεν κάνει δουλίτσα. Παιδιά, αποσυφορήστε με λίγο. Τις προάλλες ήμουν έτσι για κάθε μια παρέα πριν από το 24% ΦΠΑ και το επιπλέον φόρο που βάλανε ε, κάποια στιγμή χτύπησε ένα κινητό και παράκτηκα πάρα πολύ ε, εξαιτίας του ringtone ακουγόταν ένας τύπος ε, να λέει έρχονται οι κομμουνιστές να μας πάρουν τα σπίτια τι καλά εγώ εσύ <laughs> Ah. Ναι παιδί, με κινηγάει η Ελληνοφρήνια παντού Εσύ να και τα το... βλέπεις, πού είσαι κομπλεξικιάκη παρεξηγιάρα Εσύ είσαι, εσύ είσαι εσύ. Παρεξηγιάρα εγώ παρεξιγιάρα εσύ, Κάναμε να πάτη για να τα ακούμε φανά και ξανά Αποστόλη okay. θα λες και θα κλαίσαι Ε όχι να κλαίω Να, να κλαίσαι πάνω στη σάρκα μου Είδε σου λέω και τραγούδια μου Τα καλύτερα σου λέω και εσύ παρεξηγέσαι Να <Το> κλαίσαι <Το> <Το> Δεν εκτιμά, δεν εκτιμά σου λέω Εκτιμώ, έντυπο. Έτσι τα λάθη Καλημέρα. Γεια. Βασιλιά μου. Πρίγκυπα μου. Μωρή κουίν.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 Έτσι, ε, Τι είπαμε τώρα, εμείς κάτι είπαμε, μάλλον θα το πιάσουν κάποιοι άλλοι η ελοχή ίσω και η Λουμινάτη, μάλιστα. Αλλά καλά, πήγαινε να τα, να τα δεις λιγάκι τι γίνεται. Αχα.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 ήμουνα σε αυτούς και αποχώρησα πήρε μόνο 6% αυτό είναι πολύ σημαντικό μόνο 6% πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό το ότι έφυγες από το ΣΥΡΙΖΑ και τώρα είσαι στο ΚΚΕ και πήρατε και δύο έντρες παραπάνω, πώς να το εξηγήσεις Όχι με είμαι στο ΚΚΕ, είπα ότι είμαι μαζί με τον Παναγιόν το τον Μαυρύκη, μην τα μπερδεύουμε την π***α με τον Λάστιχο Σάμασες φίλε, τι είπε ο φίλη. Αυτό με το ότι απαγορεύεται πλέον η οδηγία στα σχολεία. Α, α το γιάλο, για πε τι είπε. Απαγορεύεται λέει τα παιδιά και οι γονεί και οι εκθεστικοί να τα λένε Πριγκυπόπουλα και βασίλισες Έλα ρε φίλε, έγκυρο. Είπε ακριβώ αυτό, είπε, είπε απαγορεύεται. Δεν το έχει διαβάσει, δεν έχει tweet το, το Twitter. Για πε το Twitter να δει. Άμα το είπε το Twitter, έγκυρο θα είναι. Φέρετε κάπου είναι... τσάμπα σανό ή το πληρώνετε.